Αχ, μια αποστολή, ανέλπιστο. Ανέλπιστο. <laughs> Αχ, δεν το περίμενε. Δεν το περίμενα. Καλό χειμώνα, καλό θανάτου χειμώνα να έχουμε. Πήρα να δώσω τη βοήθειά μου στον πάνω το καμένο. Στα τέσσερα! Ναι. Άμα χρειάζεται κάνα τουιτάκι κάνα κάτι με καραβάτες και πουτσάκια να ξελασπώ, εσύ, έτσι λίγο από την όλη φάση. Εγώ εδώ, με αυτή είναι κοιτήμασόν αλλά δεν μου Τώρα Καλά θυμηθήκατε ότι έχετε εκπομπή επιτέλου και γυρίσατε. Ναι. Λοιπόν. Και δεν είναι από μόνοι μα δηλαδή, απλά ακούσαμε τρέιλερ και λέω: Πρέπει να γυρίσουμε. Πρέπει να γυρίσουμε. Τι είναι αυτό ο Ζαχάζεσαι. Δεν περιμένω ότι θα υπάρχει πιο σπαστικό δημοσιογράφο από το Πόρδο Σάλτερ. Κι όμω, να, ένα βγαίνει. Εντάξει, τσουπ, 30 άνθρωπο. φυτρώνουν μετά. Παρεξηγήσατε τον δημοσιογράφο. Μην κόψετε τον δημοσιογράφο. τον άνθρωπο. Ναι. Είπε κάτι που δεν έχει άδικο. Είπε: Τα νούμερα δεν, γενοκτονία. Γενοκτονία, τα νούμερα δεν υποδεικνύουν. Ναι. Τον του μόνο του, τα νούμερα. Για ναι, όλα τα νούμερα το αυτά. Ναι, σωστό. Το νούμερο ο ίδιος και οι φίλοι του. Σας παρακαλώ, μην προσβάλετε τον λειτουργό. Όχι. Είπε την αλήθεια, εννοώσα τον εαυτό του νούμερο και όσοι πιστεύουν τα ίδια με αυτόν. Αποστόλη. Έλα. εδώ πάλι πώ με είπαμε, με ξέχασα. Κι Κα... Εγώ δεν σε θυμάμαι. Κάτσε, κάτσε, θα σου Αρκούδο. εδώ. Πείσε. <συσκά> λοιπόν, ήθελα να πω για αυτόν τον Άδωνηδο το Γεωργιάδη. <συσκά> το γιατί δηλώνουμε ότι είμαστε οι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι στην πιο ωραία χώρα του κόσμου, αυτό είναι ένα Άρα. άλλο. Πλέον. Εσύ, ξεφτύλα ψηφοφόρε, όχι τη Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία, ρε παιδί μου, και ένα κόμμα είναι δημοκρατία. Έχουμε ό,τι θέσει, μπορεί να είσαι εφοπλιστή βιομήχανο, αυτό το κόμμα θα ψηφίσει. Εσύ που βάζει σταυρό στον Άδωνηδο. Ενσυνείδητα αναβάλω σταυρό σε ποιο βουλευτή υποψήφιο στον Άδων Γεωργιάδη. Πόσο καραγκιώζεις μπορεί να είσαι, εργά μου το. αυτό α... δεν μπορεί να είναι έτσι κι αλλιώς. Στο το έχει περάσει όλο αυτό, γι' αυτό το κάνουμε. Είναι σαν τα ζόμπη. Πάει, εκεί προχωράει δεν ξέρει. Υπο... <εξύνω> Δεύτερον, να παραγγείλω ένα ζευγάρι παπούτσια νούμερο 45. Πού κάνω την πληρωμή, Τρία παπούτσια του το Αρχαγγέλου. Σούπερ διαγωνισμός Τα υπέροχα αυτά βελούδινα χρυσοκέντητα παπούτσια του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. 45 του Αρχαγγέλου. <εξύνω> Τι είναι ο Αρχαγγέλο, παιδί μου, Σκύνομα είναι. Έχει 45 το νούμερο, πιστεύει. 38, 39 εκεί. Ωραία, μπορεί να είναι ει πάνω σου, αλλά μπορεί να έχει ένα μέρο του ποδιού. Δηλαδή η φτέρνα λίγο θα ξεχάσει. Σε είναι έξω. Γεια σα, Αποστολή από Ηράκη, <Για> σου, <Γρηγορη> <Για σου>, <Για σου> Πρέπει να, όταν ακούμε πατρί, χρυσή οικογένεια, να τρέχουμε μακριά. Επιβεβαίωνονται για άλλη μια φορά. Είδε εδώ στην Κρήτη του εκβιαστέ, παπάδε, μητροπολιτάδες αστυνομικοί, δικαστικοί, πολιτικοί. Πότε θα έρθει ο φίλο μα, ο Καμένος είπε Οκτώβριο-Νοέμβρη. Περίμενε τον Νοέμβριο. μαζί. με μαζί δεν τα έχουν σπάσει. Τι Δεν έχουν δεν τα έχουν τον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 Ναι, <Δτε> αποστολή. Έλα. Δε λέει, ο Τσακλαγιανγκίλ. Τσακλαγιανγκίλ, εδώ, τότε στον οικονομικό εξωτερικό με τον οποίο εγώ, είχα πολύ στενή επαφή. Δεν αρεβαίνετε, μου λέει στον 7ο όροφο να πάρουμε ένα ουίσκι. Έχει καμία σχέση με τον Μελχισεδέκ. <Το> Μελχισεδέκ λέγεται. <Το>, <Είτε>, <Το>, <εσέτε>. το κατάλαβα, έλαβα. <Το> αγάπη, αφού διαφωνείτε. Τι Τούρκο λε, να είναι δεν ξέρω. Δεν ξέρω, εγώ είχα μπερδευτεί να μην είναι το ίδιο <για> πρόσωπο, είναι άλλο. Άλλο είναι, εκείνο <Το> τελειώνει σε δέκ. Σε δέκ, δηλαδή είναι γρήγορο. <Το> <Το> με καινούργια γνώματα. Ούτε καν Ούτε. σε 20. Σε 10. Είναι α... Μέλχη σε 10. Ααα καλά ε. Μέλχυ, σε 10 και το μέλλουμε. Αυτό. Πες το τίμιο. Δεν είμαστε καθόλου καλά.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 Κουμπί, πράσινο, κόκκινο και μαύρο. Είναι με τρία κουμπιά. Μέσα οι ρελέδε και αυτά είναι με καλώδια. Δεν μπορώ να τα πιάσω αυτά. Ω, δεν πιάσετε τα καλώδια τώρα, μην τρελαθούμε. Πράσινο, κόκκινο και μαύρο. Για να σκεφτώ, για να σκεφτώ. Το πράσινο. Το πράσινο να το πατήσω, έτσι. Το, το πράσινο μου φαίνεται καλή ιδέα, ναι. Εντάξει. εντάξει. Και μετά, άμα δεν λειτουργεί, ναι. δεν έπιασε. Εντάξει, κύριε Στεφάν, και μετά θα πιουδωθώ σε ένα τεχνικό. Ε, εντάξει, ευχαριστώ. Τα τυπέρα ευχαριστώ για καλή δύναμη. Νάστε καλά, ελπίζω να βοήθησα που βοήθησα, δηλαδή, το ξέρω. Ε,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 Τη μακρυπούλα την πήρε κανείς χαμπάρι. Όταν είχε δίπλα αυτό τον άδονη. Και α, να σου πω θα... και αυτό τι ήταν αγαπητικός φιλιό Δεν ξέρω, φιλότεχνο ήταν ο άνθρωπος και γύριζε εκεί μες στο χωριό μου και κοίταγε εδώ θε τα καντούνια. Εμένα μου είπε ότι μια χαρά τα πάτε εδώ, είστε πολύ όμορφα κτλ. άσε αυτά δεν μας νοιάζει, το κουτσομπολιό, μα νοιάζει. Ε, το κουτσομπολιό, τι να σου πω, ένα ήταν Ένα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 Δηλαδή το επίπεδο αυτό το έλα ρε τι κάνει, ρε Καλά πώ πάμε ρε Έχω ένα αρχιεπίσκοπο έχω... Να βολέψεις να κάνει το σάλιο ή Αυτό ένα αριστερός ένα μαρξιστής, ένας ωραίος άνθρωπος Δεν θα το έκανε ποτέ άρι μου Αυτή είναι η ανωτερότητα τη αριστεράς Όχι τα σάλια και οι μίξες Καλά, αποστολή πει κανεί. Καλά, εσύ. Δηλαδή, αρχή. Καλά, είμαι. Σκέφτομαι με όλα αυτά που ακούω. Μοιάζει ότι το σύστημα δουλεύει για εσά. Αλλά τώρα το έχουν ξεστηλίσει έτσι. Ούτε μοντάζ δεν χρειάζεται να κάνετε. Πάει και αυτό ο χρόνο. Το γλιτώσετε και αυτό ο χρόνο. Ναι. Δηλαδή, αυτό είναι αλήθεια και με το AI και αυτά τίποτα. Παραλία. Τίποτα, δεν χρειάζεται τώρα. Επισηδέσει θα βάζετε και θα δουλεύει μόνο το σύστημα. Ναι, ναι, δεν χρειάζεται ναι, ναι, ναι. να πα μέσα μοντάζ, τίποτα. Όμω να ξέρει, όλο αυτό το σύστημα εμεί το έχουμε εκπαιδεύσει να δουλεύει έτσι με τα χρόνια. Α, έχει γίνει δουλύτερα, ε. Οπότε θέλω να πω είναι μια επένδυση που αποδίδει τώρα. Γεια γη δουλείτε κατάλαβα. Δουλεύει από κάτω εσύ. Τώρα εγώ να τα λέω Εντάξει Και κάτι τελευταίο Το βλαμμένο τελικά πιο είναι Είσαι καταλάβει Πιο πολλά Στη συνομιλία με τον Καμένο Λέει με τον βλαμμένο Τι θα κάνουμε Δεν το θυμάσαι Α ναι ναι ναι, ναι, ναι Του θυμάμαι Και το βλαμμένο βλαμένο... Άστον, Άστον Να φύγει, να φύγει. Ε, ε, βλαμένο... Μπορώ να υποθέσω Δεν θέλω να πω Α δίδες μπλε Άρα κράτησου λίγο Να μπορεί να εξηγήσει Το ράδιο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 αλλά από πρώτο χέρι δεν ξεπερνιέται. Το ξέρεις κι εσύ. Μπράβο. Καλά λέει ο γυμναστηριακός. Να είναι κα, καλά λέει. Πήγαινε εκεί στο Μητσοτάκι να βγάζει βόλτα το τον πίνατς. Μια χαρά να μιλάτε και αγγλικά μεταξύ σα γιατί με τον τραμ δεν πρόκειται να μιλήσετε. Εντάξει, καλά λέει ο γυμναστηριό. Έχει δίκιο. Έλα, Μωρή Καβλά. Έλα, Ρολομπριτζίτα. Γιατί δεν με έβγαλε μαλάκια, κύριε Κοπέ. Πότε δεν σε έβγαλα. Ε, σήμερα που σε πήρα για το μισοτάκι για τον πρόεδρο που είχα εξαγγελία. Γιατί δεν το βγάλε. Θα το βγάλω, δεν χώρισε. Θα το βγάλει μαλάκια γιατί ο πρόεδρο έχει παραπλανηθεί. Πρόεδρε, είμαστε μαζί σου. Γαμά και δέρνει. Τον πρόεδρο. Γαμά και δέρνει τώρα έχει παραπλανηθεί. το σε παρακαλώ πολύ. Μην <laughs> τα βάλει τα ταξί. πρόεδρε, για να την πατήσει σαν τον παπαδρέα το μ... <laughs> μου το 11. Πρόσεχε καλά ένα διχ Σταταξία, να σου πω κάτι, μαλάκα προχθέ. Κούμουν από κάτω, ακριβώ. Κούμουν από κάτω, πραγματικά δύο ώρα. Εκεί που σε περιμένω και σου λέω, Μαλάκα, κάτω σε περιμένω. Κάνε στα και μου λέει μα Λέω, <συμπ> λέω κόλλο <συμπ> Kieł mnie na pasaru, bro. Dala para lajia, bro. Ja na mocy placa A la i a propinia A Οι Έλληνε έχουν γίνει σαν του Γερμανούς δεν ψάχνουν. Έμα τους κι σχόλου, και εγώ του βαρέθηκα. Μαθητές. Δηλαδή, αρχίσαμε τα πέδιλα και εμεί με την κάλτσα. Συχάθηκα. Ούτε φοιτητέ, ούτε σπουδαστέ, ούτε επιστήμονε. Λοιπόν, στην Ελλάδα με βγάζετε εσεί σε εκπομπή. Ε. Στη Γερμανία το Comedy RTL. Α βγάζουν και εκεί στο κόμεντι. Έχουν αίσθηση. Α, να το βλέπουν αυτό. Το βλέπουν κυριαρχεί στην κομμωδία και δεν τα ακούνε. Τέλο πάντων. Con ella ya... Καλημέρα. Για κάποια προβλήματα υγεία σοβαρά που έχω, δεν μπορώ να έρθω να σε δω. Πάω τακτικά σε έναν γιατρό εδώ πάνω στον... στον... στο πλέον, Elek, στο Αμαγία και στα Μελίσια. Το οποίο είναι για να καταρρέψει το νοσοκομείο και κρατιέται από ορισμένου γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Αποκλείεται. Ναι, ναι. του λέω: Δεν το το Αποκλείεται. μου ήμουν σίγουρο ότι οι γιατροί έχουν την καλύτερη γνώμη. Λοιπόν, ο πόλεμο κατά τη συμμορία τη μιζέριας είναι πιο σημαντικό από ομιληγία. Εσύ αποστόρι δεν ο Είναι σα, είναι το λένε, και παρακαλώ, δεν έχει δώσει δικαιώματα. και Εργασιακά, δηλαδή στου γιατρού και γενικότερα. Έλα ρε παιδί μου τώρα, έλα ρε παιδί μου. Δεν κουράσκε. Πήγαινε στο κόμμα τη Γερμανία να πούμε. Έλα άσε με τώρα, για. Αύριο θα είστε εδώ στι μία η ώρα. Μαλαιέ! Μαλαιέ!